Θέλω την επιστημονική σου άποψη πάνω σε ένα θέμα. Βεβαίω, μισό λεπτάκι να δακρύσω. Πάω μια εκκλησία και έρχομαι. Πε μου. Όχι, παιδί μου. Ε, ε, ε, ε, είπα, είπα, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην επανάσταση. Έχω ταρασκή. Πού είμαστε, πού είμαστε. Κοντά στην επανάσταση. Θεωρεί Μωρή ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκε. Πού είμαστε κοντά. Ο καθένα μόνο στο από το σπίτι. Καλά, απλώ είναι πανό στα μπαλκόνια. Δεν τα έχει δει. Δεν είναι τεράστια επαναστατική πράξη αυτό. Δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκε, μου λε. Είμαι... Είδε πανό στα μπαλκόνια. Ελληνική σημαία ήταν αυτό που είδε. Καλέ, βγάζουν πανό. Ζητάνε λεφτά στην υγεία, ζητάνε ανοίξ Πού ζει, Μέσα. Τι που ζω. Εκεί που ζούμε όλοι, Μέσα. <laughs> Ωραία, να σου πω όμω λίγο κάτι. Αφού δεν ξέρω ότι είμαστε κοντά στην Επανάσταση, Όταν με το καλό εκείνη η ώρα, Εσένα πώ θα σε αναγνωρίσουμε, εσένα, Θα φορά τη σόλη του τζολιά, του μπαλούρδου ή το κόκκινο ξόπλατο. Το ξόπλατο ταιριάζει για η Επανάσταση. <laughs> Ωραία, να ξέρω ότι θα φορά, θα με φοράμε το ίδιο. Για <laughs> μπαλούρδου τι, Για μαλάκι, Με <laughs> πέρασε να με φάνε λάχανο. <laughs> <laughs> Μικροτούτσινο από Ιράκριο, ξέρει ποια παγκόσμια μέρα σήμερα είναι. Πια <laughs> αυτή η 1-0. Ήθελα να στην κάτσω. Περίμενε, περίμενε. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα του. Δεν μιλάω πάνω από του Ακροατέ. ξέχνατο. Έλα, ρε, περίμενα πω κάτι. Δεν ξέρω αν καταλάβει ότι αυτό που σημαίνει παγκοσμίω τώρα με το κοροναϊό και τα λοιπά. είχαν προβλέψει δική μα, ρε. Τι Α, θα σου πω. Ο Γιώργο δεν είχε πει ότι οι άνθρωποι πολλά χρόνια και ήθελα δηλαδή να του ξεκάνει. Πρέπει να παίρνουν τον πούλω για να ελαφρύνει ο προπολογισμό. Σωστά, δεν τα λέω. Ναι, ναι. ναι. Ο μόνο που δεν είχε πει τίποτα και δεν το έχει προσέξει κανεί για την τρίτη ηλικία ήταν ο Γιωργάκη. Άρα, αποστολή τώρα θα μα σώσει από τον κορονοϊό. Αυτό σε ένα μηδέν. Δεν <laughs> μου αρέσει. Να πω και μια κασκαρίκα. Παλιά λέγαμε παίρνουμε δουλειά για το σπίτι. Σωστά. Ναι, τώρα. Τώρα έγινε δουλειά από το σπίτι. Πάλι μαλκία, απλά είναι σαν τη μαρμελάδα. Α, σπιτική. Καποστόλη, τι κάνεις. Καλά, ποιά είσαι. Με, με θυμάσαι. Πού να σε μωρι; μην Μη γνωρίσει μια φορά. Πού. Μόρια. Τιμώρια. Εγώ στη Μόρια. Τέλο πάντων, σ' ακούω τώρα και ήθελα καιρό να σε πάρω και επειδή βαριάμαι στο σπίτι, γιατί έχω κλειστεί αναγκαστικά μέσα. Γιατί όλα έχουν κλείσει και μου σπά τα νεύρα. Ναι, βγαίνω σπίτι. Πολύ χαίρομαι που σα ακούω πάντα. Και ακουράγει, γιατί φαντάζομαι ότι και στα παραπολιτικά με όλου αυτού που παίρνει τη λέγμα δεν την παλεύει και πολύ. Όχι, δεν παίρνω να πάρω εγώ. Χαίρομαι, γι' αυτό σε πήρα. Καλά έκανε. Από με παίρνει η Μωράκη και δώσα και στο Θύμνιο. Ναι, καλά. Από πού με παίρνει. Στη Θεσσαλονίκη, αθηνέα, ήμα, αλλά μένω εδώ χρόνια. Καμιά παράσταση στη Θεσσαλονίκη ή ανεβαίνω? Όχι ρε Σαλασίδα πέρυσι που είχες έρθει εκεί στο... τη ΒΩΜΕ. Α, στη à, στο τσάμπα μόνο. Με... Ναι. Γεια σου, Απόστολη μου. Γεια χαρά. Σα ακούω χρόνια. Πόσα. Ε, είσαστε φανταστικοί. Ήμουν φοιτητή και τώρα είμαι παντρεμένο με δύο παιδιά. Α το Αυτό τι εννοείσαι. <στον> Την επόμενη χρονιά μπορεί να είσαι παντρεμένο με δύο παιδιά από φοιτητή. <στον> <στον> το τι μα <στον> <και> κάναμε φοιτητέ, δεν λέγεται. Σωστό και. Πολύ σωστό. Είσαστε υπέροχοι. Συγχαρητήρια για τι εκπομπέ σα. Μπράβο. Είσαστε πραγματικά. Μάλλον η <στον> εκπομπή <τυρίζα> <ν' α> σα το πραγματικό όνομα Ελληνοφραίνει. Γιατί αυτό πραγματικά ζούμε. Αυτό πραγματικά συμβαίνει. <στον> Ανταποκρίνησε. <στον> <στον> <στον> Στην πραγματικότητα, όσο και αν ακούγεται κάπω, θα ήθελα να δώσει χαρακτήρα και στον ε, φιμνιο, γιατί Έλα μωρέ, τα είπες σε μένα τώρα, γιατί ταυτίζομαι απόλυτα και άκουγα προηγουμένω για λίγο, επειδή βιάστηκα να βάλω την εκπομπή, το προηγούμενο από εσά. Ωμαϊ Γκάντ, φίλε τυχερά σου, είδε. Για το μεταξύ, ε, πήρατε και βραβείο θεάτρου, είπα να στο πω, γιατί δεν θα το ακούσει από κάπου αλλού. Δεν μα το έδωσε κανένα όνειρο. Είναι η μέρα θεάτρου σήμερα και σα το έδωσε ο πρωινό από εσά, λέει το Δίνω. Α, δεν ήθελα να είδε, Ά, μου πολλά φιλιά. έλα να σε καλά, του χρόνου το 21 τι θα γιορτάσουμε πιο πολύ. Την επανάσταση των Τούρκων και την Εθνική. Ε, απλά θα, θα έχουν φύγει που θα είναι Α, λίγο πιο μαζεμένοι Θα Είναι ας πούμε γιορτή δωματίου. Α, δεν το πιστεύω ότι Εμένα πέτυχες, ναι. ναι. Ναι, ναι. Καλά, έχω βάσει πλάκα, λοιπόν Ωραία, ναι, μπράβο, μ' αρέσει η πλάκα σου, μ' αρέσει η πλάκος σου. Αλλά θα ήθελα να δω λίγο και, και μια φωτογραφία Φωτογραφία, λοιπόν. Μια φωτογραφία σου, λοιπόν, θα... με κάνει να ελπίζω Αν μπορούσα να σου στείλω φωτογραφία την ώρα που σας ακούω Ναι, τι, τι φοράς, φοράς. Έκανα. Τι φορά, Μωρή, παντόφλα, παντόφλα, νυχτυκιά. Όχι, όχι, όχι. Πιτζάμα, όχι. είσαι τημένη σαν τον άντρα σου. Όχι. Αξίριστη. Άκου, άκου, παίρνει με μισό λεπτό να σου πω. Τι. Την ώρα που σα ακούω, θυλάζω τα δύο μου παιδιά. Τα θυλάζει. Ναι, δύο παιδιά. Μωρή, πόσο χρόνο είναι, Ενιά μηνών και δύο χρονών και εφτά μηνών. Α, μην ασχολείσαι, ναι. Μπορεί να το μέχρι τα 15. Ναι, αυτό με το ο... πώς οπωσδήποτε Και ο άντρας σου τίποτα Ε, τι να φυλάσει. Ε, ξέρω εγώ κάτι Κοίταξε, ο άντρας μου είναι σαν μάνα Αυτό είναι μια αλήθεια Έχει μεγαλύτερο βυζί Τι έχει Μεγαλύτερο βυζί? Τι εννοεί η σαμάνα. Όχι, εννοώ ότι είναι. Στέκε... στέκεται σαμάνα στα παιδιά. Με αυτή την έννοια. Α, φοράει νυχτική άφα όλοι στα μαλλιά, ποδιά και κρατάει τον πλάστρι. Πώ στέκεται. Κοίταξε, δεν υπάρχουν αντρικέ και γυναικείε δουλειέ τώρα. Μιλάμε για το 2020. Γι' αυτό, αυτό έβαλα αυτό το ρόλο στον άντρα. Παλιά τα έκανε η γυναίκα. Τώρα ο άντρα με το όλοι Λε τα κουλουράκια, ρεμά. Έτσι, μ' αρέσει. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην τα κάνει δηλαδή. Όχι, συμφωνώ. Άμου στο διάλογο το τεμπέλι. Δεν είπα ότι είναι τεμπέλι. Mm. Απλά λέω ότι δεν πρέπει να τα κάνουν. Όλο και δύο. δεν είναι. Ο γονέας 1 και ο γονέας δύο. Να τα χωρίσουμε. Όχι. Γιατί να τα χωρίσουμε. Σου λέω είμαστε μαζί. Και οι δύο. Άσε όλα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ θέλω μια πιο σεξιστική κοινωνία. Πειράζει. Πειράζει. Ε όλο μαλακίες. είσαι; Όχι. Θα μπορούσες. Πώ <Σι> μου δουλειά τη μου που ήταν κουκουέφουλε! Τι! Μου λέει, μιλάγαμε, μιλάγαμε, μου μιλάκα λέει τι είσαι καλέ! Αναρχικά! Νέα για τις λέω! Χiiii! Το κεφαλικό κότεψε να πάει. Έμα κακό που <Σιέμα> τη βρήκε! Τα <στάστα> 85 τη <στά> το είπα. Έμα το λίγο είναι τώρα. Έλα γεια! Έλα γεια! έχω τρει τέσσερι μέρες που θέλω να, να σε πάρω, βέβαια τώρα η επικαιρότητα είναι άλλη αλλά εγώ θα πω αυτό που ήθελα να σου πω αυτό να πεις, τι και... να πεις, αυτό που δεν ήθελες έμαθες ότι στην την καρμανιόλα πατρών πύργου, είχαμε την παρασκευή άλλα δύο θέματα βόησα και εσύ να μαζέψουμε κάποια χρήματα να δώσουμε στο μπούλι το καραμαλί, να του αγοράσουμε ένα αυτοκινητόδρομο και ένα δίκτυο 3 Ότι να' ναι, ο, ο, ο, ο, ο, έχετε να λαλήσει και φοβόμαστε μην <συνθεί> μας αλλοιωθεί ο πολιτισμός Κάντε κάτι να αλλοιωθεί ο <συνθεί> Σας έχει κάνει τα μυαλά η τηλεόραση χιλό <συνθεί> έλεος, ας γίνει κάτι <συνθεί> να αλλοιωθεί Έλα, δεν σα αντέχω <συνθεί> Έλα, δε φιλαράκι Έλα Τι θα γίνει με στερά, Να προσπαθώ να σε πιάσω τηλέφωνο, αλλά καλείτω ξαφνικά ότι η μανίκια όχι μόνο δεν έχει πάτο, δεν υπάρχει και ταβάνι, φίλε. Επειδή τον... υπάρχει ταβάνι, είχε το νου σου ευκαιρία είναι να κάνει ασπρίσματα. Λε, σπίτι <Κι> σου όλη μέρα με το εργόχειρο είναι και 25η. Πώ κάνουν οι θιέ και ασπίζουν τα πεζοδρόμια και τα δέντρα του κορμού, Ναι. Έτσι κι εσύ. Έλα, αρμακά. Πόσο θα βγάλω να μα αβάψω εδώ μια γονίτσα που φτάνει να, να πούμε και τελείωσε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. <Κι> Έρχονται Κινέζοι από την Τουρκία για να περάσουν τα σύνορα, μα δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά άκουσα να πούμε ότι έρχονται πρόσφυγε άρρωστοι να του στέλνει ο Ορτογάδο να περάσουν στα σύνορα να πωλήσουν την Ελλάδα. Ρε φίλε, εγώ νομίζω ότι. <σχυστήν> <σχυστή> μαζί με φαντάρου Τούρκου, πε τα, όλοι μαζί ήρθαν. Επιτέλου, να βγούμε νομίζω... από την Τουλάπα, ΝΑΤΑ! Έτσι, έτσι. Εγώ νομίζω πάντω ότι ο Ιώστη ξεκίνησε από την Κίνα, πούμε, και δεν αφορά του ίδιου, α πούμε, και του άλλου πρόσφυγε που έρχονται από εκεί. Και επίση ήθελα να πω, αυτοί οι φουγκαλάδε κάτω η φτωχοί εκεί στην Αφρική, γιατί δεν αρρωσταίνουν που δεν έχουν ούτε συστήματα υγεία, ούτε απαγορεύση κυκλοφορία, ούτε τίποτα. Ο Ιώστη Επιδικά τη ζέστη, γιατί μας έχουνε πουλήσει αυτό το παραμύθιο το ιός, νικέται με τη ζέστη. Άρα φάτε τη Βορειοευρωπαίοι και Αμερικάνοι και εμείς χάτε στην Αφρικιά να πεθαίνουν εκεί πέρα από την πείνα. Εκεί Εγώ, μπορεί και... να έχουν ήδη την ανοσία της αγέλης. Τόσες αρρώστιες έτσι κι αλλιώς τι άλλο θα κολλήσουν. Ε. Παρατημένους τους έχουν. Να, να, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο ρε φίλε, αυτό είναι επί προσωπή κουνά σου, πω. οπότε θα ζηχνοτιστούμε ρε φί Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνούμε. Αγάπη μου, δεν πειράζει. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Καταρχήν, ε, έχουν αρχίσει και τα παιδιά και ακούνε ελληνοφρένια μαζί μου. Είναι φανατικοί. Τα έχει καταστρέψει, παιδιά, δεν πειράζει. Ναι, ναι, είναι δικά μα εδώ, στην παρέα. Μετά από αυτό το έκτρομα, πώ μπορεί και κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα. Δε... Πρέπει να πάρει τόνου δετό. Όχι, βάζω να... άλλη, δικιά μου, βάζω άλλη. Βασικά Άρα, γυρνάω, είναι, <laughs> ανάποδα. <laughs> είναι ανάποδα. Είναι ανάποδα, τα πόδια <laughs> πάνω. Τη γυρνάω, κάθομαι απλά. Μπράβο ρε Αποστόλη. Μας φτιάχνεις τη μέρα να ξέρεις. Να σε καλά, ναι. Ναι. να σε καλά. Να σου πω να βγει ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, ο ηθοποιός. Να μα πει πόσα πήρε για να μα πει να προστατευτούμε. Γιατί εσύ να πόσα πήρε τι θα σου αλλάξει. Και να μα πει και πόσα πήρε, τότε που μα έλεγε έγινε στην τηλεόραση και έμπαινε στα σπίτια του κόσμου και μα έλεγε με το ευρώ καλύτερα και με το ευρώ καλύτερα και με το ευρώ καλύτερα. Μισότητα, σύμφωνη, ωραία, κατάλαβα το point. Εάν σου πει πόσα πήρε τι έγινε. Τίποτα να στον δρόμο να τον φτίσω. Αν δεν ξέρει πόσα πήρε. Αν δεν ξέρω πάλι να τον φτίσω. Α. Οπότε. Γιατί για είναι λοιπάσα. Αλλά τουλάχιστον να ξέρω και πόσε ποσότητα άλλη να του ρίξω. Ανάλογα με τα λεφτά. Ανάλογα με τα έτσι. Έλα έχω μια απορία θέλω να με βοηθήσεις. Τι απορία. σε τώρα διάβασα κόλλησε κορονοϊό και ο Μπόρις Τζόνσον. Ναι κάτι διάβασα. Και χθε κόλλησε ο Κάρολος. Μήπως ότι τυλίγαν το Δελφίνι μαζί και έγινε ότι έγινε. Τυλίγεται το Δελφίνι. Μα το Δελφίνι. Μπερδέστε. Α τώρα ναι. Ξέρεις τι είπε η κουφάλα η γυναίκα μου Τι Τον έλεγα λέει και καβλιάρη Αν με διόριζε στην ΕΡΤ και έπαιρνα το μισό της Όλγας Ποιον Άκουε τον ρε Α, ναι Έτσι άκου η κουφάλα για τα λεφτά Καλά θα έκανε Έ... και τρέμει πως νομίζεις τον είδε καβλιάρη Τι μου έπε μια κυρία σήμερα λέει είχε βγάλει το βιζί έξω Ναι Ω... Oh, Ω oh, oh, oh, oh, θα oh. βάλω βιντεάκι να δω Έλα να πω σολαρέ, θέλω να διαφωνήσω με κάτι που είπε τώρα ο Τίμιο για το αν πεθαίνει ο καπιταλισμό. Εγώ βλέπω ότι πεθαίνει ο καπιταλισμό στην Ιταλία. Πεθαίνει ο καπιταλισμό, μην πεθάνει πολύ. Όχι, όχι, αγόρι μου, βλέπω εγώ γιατί ήταν η καταρχήν η Λομπαρδία και το Βενέτο ήταν οι πιο δεξιέ περιοχέ. Άσχετα τον Πέργαμο, Κυμπρέσια ήταν έργα του πόλης. Και βλέπουν όλοι αυτοί το πόσο αυτό που είπε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουν ότι οι, μαγαζε, οι μεγαλοβιομήχανοι δεν είναι τα εργοστάσια και οι εργάτε πηγαίνουν εκεί πέρα και κολλήσει ο ένας τον άλλο να. τα βλέπει αυτό ο κόσμος στην Ιταλία και έχει αρχίσει να ξυπνάει. Κουβανικές ημέρες και κοινέδικες βάζουν στην Ιταλία. Εντάξει, ξύπνα λίγο τώρα. Θα πεθάνει ο καπιταλισμός, δεν λέω, θα πεθάνει. Ναι. Ε, αλλά μην πεθάνει πολύ. Λέτε, και μην ξεκινήσει αφά. από την Ιταλία γιατί δεν το έχω. Που <ΣΣΣΣ> Εδώ, ένα μηδένα. Είσαι Πάνω στα αποκαίδια του ναζιστικού κράτου. Ποιο την άρτηκε και την έφτιαχνε, ο Τσόρτσιλ, ο μεγαλύτερο φασίστα όλων των εποχών. Με βάση αυτό έχει φτιαχτεί όλη αυτή η Ενωμένη Ευρώπη. Πάνω στα ναζιστικά αποκαίδια, στο σκελετό. Και τώρα έχουμε τόσε ναζιστικέ κυβερνήσει και ακροδεξιέ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Που είναι ακριβώ αυτό, του φυγαδεύσαν οι δυτικοί όλοι, γιατί είναι όλοι οι ίδιοι. Με αποτέλεσμα και τώρα αυτό που σα έλεγα και χθε, ότι τώρα είναι η ευκαιρία, είναι αδύναμη, τρίζουν τα πόδια του καπιταλισμού γιατί είχαν αρκεί κέρδο. Είστε τύποι λίφοι που πιστεύετε ότι τυρίζουν τα κόκαλα του καπιταλισμού, έτσι. <Τι> Είστε τύποι τρίζουν, τρίζουν. λίφοι. Μπράβο. Τρίζουν. <Τι Τι> όταν τρίζουν τα γόνατα πάνε να πει ότι καταραίει σιγά-σιγά. <Τι> Αν μια εβδομάδα δύο δεν πουληθεί και κρατήσει αυτό το πράγμα, το οποίο βγάλανε οι Αμερικάνοι για να χτυπήσουν την Κίνα, αλλά τελικά γύρισε Μπούμεραν. <Τι Καλά. Εσύ είμαι καμένο από πριν, δεν έχει νόημα. Έλα, έλα. Ελά, Βασόλη, αυτή την γραφή που βγάζει Α τα λοιπά, βάζει πιο συχνά. Ακούγεται πολύ αστεία. Δεν θέλω να σταράξω, το άδων είναι. Εντάξει, εμεί τα παίρνουμε, και γελάμε. Καλά, έτσι. δεν για κάτι άλλο ο σε έτσι αλλιώ. <Ρι>